Ιστόνομα το του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο. Βασιλεύ Φουράνη, παράκλητο πνεύμα τη Αληθία, ο Πανταχού παρόν και τα Πάνα πληρών, ο Θησαυρό των αγαθών και ζωή, χορηγό αληθέ και σκύνου και καθάρισον μα ο Βάση, Κυρίδο και όσων αγαθάιντε ψυχασιμών. Λοιπόν, το πρωί ε, ήρθε μια γιαγιούλα, 88 χρονών, με τον Παστούνάκι της από την Ευαγγελίστρια να εξομολογηθεί πόσο είναι, ένα δύο χιλιόμετρα Ένα χιλιόμετρο είναι, ήρθε λοιπόν να για γιαγίουλια με τον μπαστούνι, μια χαριτωμένη γιαγιά και την ρωτήσαμε αν αγαπά τον Χριστό και λέει παιδάκι μου το Χριστούλη Αυτός μας χαρίζει τα πάντα αυτός μας χαρίζει τη ζωή Αυτός μας χαρίζει την Ανάσταση Ξυπνάμε το πρωί Και βλέπουμε την ημέρα με τα ματάκια μας Την Ανάσταση ενώ τότε ξυπνούμε, τις σηκωνόμαστε Και λέει Πριν πεθάνω θέλω να το δω ζωντανά με τα μάτια μου Και να πέσω στα πόδια και να το προσκυνήσω Και πολύ να κινήσω το ματάκι του Και για γιατί κάνεις λέει, τώρα δεν βλέπω καλά και όσες προσευχές μπορώ κάνω όσες θυμούμαι κάνω και χρησιμοποιώ και το κουμπολόημα σε το κουμποσχήν, λέει την ευχή ήταν 88 χρονών και είχε μια, ένα νεανικό φρόνημα και είχε ένα φωτισμό εσιοδοξίας δεν είχε καθόλου μιζέρια και είχε έτσι το φρόνημα των νεπτικών πατέρων είχε τέτοιο ήθος και κατανούσε ότι αυτό που τη ζωντάνευε ήταν η νοερά ευχή η νοερά προσευχή το τη που λένε που εκεί στην στην λύθη των δυνατών και έξυπνων ανθρώπων αυτή απεργαζόταν τη σχέση της με τον Χριστό και Βλέπεις ότι όλη η αξία της πνευματικής ζωής κατά την ε, εκκλησιαστική άποψη είναι αυτή η προσωπική σχέση με τον Χριστό. Δεν είναι η απλώς η βελτίωση του ανθρώπου, η κατανόησή του αλλά είναι αυτός ο πόθος το, να δουν τα ματάκια μου τον Χριστό να πείσω στα πόδια του τον προσκυνήσω και όλη η προσευχή της δεν ήταν η προσδοκία ικανοποίησης κάποιων θελημάτων της αλλά ήταν ο πόθος της να οικοδομεί αυτή τη σχέση με τον Χριστό. Και εκεί έχω και, μου και μια απορία και δεν ξέρω πώς γίνεται οι γυναίκες όταν μεγαλώνουν να γίνουν τόσο γλυκές. Βέβαια καλύτερα ήταν τα νιάτα τους αλλά όταν γεράσουν κάποιες γυναίκες γίνουν τόσο γλυκές. Είναι παράδεισος, είναι φως. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως το ότι είναι πιο συναισθηματικές, ίσως επειδή γεννούν, πάντως όταν γεράσουν. Οι πιο πολλές αποκτούν αυτή τη γλυκύτητα που έχει φωτισμό, που έχει ταπείνωση, που έχει γνώση. Τέλος πάντων, ε, αυτή η γιαγιά... Είναι όλη η ιστορία της πνευματικής ζωής. Αυτή η γιαγιά ενώ πλησίαζε προς τον θάνατο εντούτοις έδειχνε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα αφενό με το θάνατο και αφητέρου ζούσε την παρουσία του Χριστού ζούσε δηλαδή την Ανάστασή του. Και μετά από αυτή η γιαγιά μπήκε μια άλλη κοπέλα να εξομορφηθεί και μου έλεγε σε όλους μας έδινε έξω. Δεν είχε αυτή τη μιζέρια, αυτό το κλαψούρισμα, αυτήν την κακομυριά, αυτήν τη δυστυχία. Παντού έβλεπε το καλό και παντού έδιδε ευλογία. Παντού μετέδιδε το καλό. Είναι αυτό που λέει ο Αβάς Ισάκ ο Σύρους, αγαθεί πάντα αγαθά. Πάντως θεωρούμε πω αυτό που κάνει τον άνθρωπο να έχει αυτή την αίσθηση ζωή είναι η προσευχή. Και πιο συγκεκριμένα, ίσως η νοερά προσευχή, η μονολόγιστος ευχή, που είναι μια αδιάκοπη κοινωνία, αδιάλεπτος κοινωνία με τον Χριστό. Και όταν ο άνθρωπος μελετά τα βιβλία ή αποκτά επιστημονική γνώση, έχει μια εμφυία, έχει μια εξυπνάδαν εγκεφαλική. Ο άνθρωπος όμως, που είναι της προσευχή και ζει από αυτήν, έχει μια βαθιά υπαρξιακή εξυπνάδαν. Έχει μια βαθιάν γνώση ζωής και σε αναπάβει και σου γεννά ειρήνη, σου δίνει ελπίδα. Και όσο πιο άγνωστος και ασήμαντος είναι ο άνθρωπος, εφόσον λειτουργεί μέσα στο πνεύμα της προσευχής, τόσο πιο ουσιαστικό γίνεται, δεν έχει πρόβλημα να φανεί. Ο άνθρωπος που θέλει να φαίνεται ισχυρό, που θέλει να φαίνεται στους ανθρώπους, που δουλεύει για την εικόνα του, κρύβει μια βαθύτατη μειονεξία υπαρξιακή. Είναι η έλλειψη χαράς, είναι η έλλειψη πληρότητος, είναι η έλλειψη ζωής. Αυτή λοιπόν η βαθιά πίστη του ανθρώπου είναι που τον ζωντανεύει. Να δούμε τώρα και να συνεχίσουμε την πρώτη φορά παρεμβάλαμε την ερμηνεία της παραβολής του Ασώτου και αφήσαμε λίγο τον Αβά Δωρόθεο θα συνεχίσουμε όμως αυτό το κεφάλαιο που έχουμε ανοίξει την πιο προηγούμενη φορά περί αυτομεμψίας <Και>, και είχαμε μείνει σε ένα σημείο που έλεγε ο Αβάς Δωρόθεος πως ο άνθρωπος ότι μπορεί κανείς να ξεπεράσει Κάποια αδικία ή κάποιος κακός λόγος που του λέγεται με διαφόρους τρόπους. Και ανέφερε έναν τρόπο που είναι εφάμαρτος. Έλεγε ότι μπορεί κανείς να σου πει κάποια κακή κουβέντα να σε προσβάλει και εσύ να μην στενοχωριστείς, να μην γιατί υπερηφρονείς τον άλλο. Και αυτό έλεγε ότι είναι πραγματική καταστροφή. Να δούμε λοιπόν μετά τι λέει. Το να ταράζεται όμως κάποιο με τον αδελφόν του που το στενοχωρεί Συμβαίνει ή γιατί δεν βρίσκεται εκείνη την ώρα σε καλή ψυχική κατάσταση ή γιατί τρέφει γι' αυτόν κάποια αντιπάθεια Ας πούμε προτείνει ο λόγος του Θεού να ακολουθήσουμε έναν τρόπο ζωής Και ίσως έχουμε διάθεση να υπακούσουμε σε αυτόν τον τρόπο Ζωής που μας προτείνεται Στην πορεία όμως διαπιστώνουμε κάποιες δυσκολίες είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τον λόγο της δυσκολίας μας. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να ξέρει τι του συμβαίνει. Όχι γιατί αυτό είναι το παν, αλλά γιατί αυτό είναι το στάδιο για να μπορεί να ξέρει ποιον άνθρωπο ομολογεί, καταθέτει, εξομολογεί μπροστά στη χάρη του Θεού. Και έτσι λέει, για αυτή την περίπτωση, γιατί δεν θεραπεύεται όταν μετανοεί ο άνθρωπος το σύμπτωμα που μπορεί να είναι η οργή ο θυμός, αλλά θεραπεύεται η ρίζα, η αιτία της ασθένειας, του προβλήματος. Και έτσι προσπαθεί ο Αβάς εδώ να μας αναλύσει και λέει, όταν αισθενοχωρηθεί ο άνθρωπος, όταν μας προσβάλλει κάποιος, οφείλεται, γιατί εκεί την ώρα δεν είμαστε σε καλή η κατάσταση, είμαστε στενοχωρημένοι, είμαστε κουρασμένοι, έχουμε άλλα προσωπικά προβλήματα και δεν είναι πραγματικά ε, η άρνηση που βγαίνει εναντί του άλλου ανθρώπου ή γιατί, δεν, γιατί τρέφουμε κάποια αντιπάθεια για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και μέσα μας έχουμε αυτέ τις συγκρούσεις και αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν βέβαια και πολλές άλλε αιτίε που, που το προκαλούν αυτό και που έχουν ήδη αναφερθεί με πολλούς τρόπους. Αν όμω θέλουμε να μιλήσουμε με ακρίβεια, δηλαδή, μπορεί να υπάρξουν πολλέ αιτίε και άλλε αιτίε μπορεί να βρεθούν. Αλλά αν μιλήσουμε με ακρίβεια, θα δούμε ότι αιτία κάθε ταραχή είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τι αμαρτίε μα και να κλέμε για αυτέ. Γι' αυτό νιώθουμε όλη αυτή την κατάθλιψη. Το να βλέπουμε τι αμαρτίε μα και να κλέμε για αυτέ είναι αιτία κάθε προβλήματο, λέει. Και αυτό είναι παρακάτω και άλλους λόγους που μας αναπτύσσει. Γιατί εάν δεν βλέπουμε την πραγματικότητα και τις αμαρτίες μας, δεν γνωρίζουμε το μέτρο μας. Δεν γνωρίζουμε την αναπηρία μας. Δεν γνωρίζουμε την αδυναμία μας. Και έτσι προσπαθούμε να αμυνθούμε έναντι αυτών των οποίων μας, μας στενοχωρούν. Ή βλέπουμε με αρνητικότητα με κατακριτικότητα με αυστηρότητα τους άλλους ανθρώπους Όταν λοιπόν ο άνθρωπος γνωρίζει την κατάσταση του του βγαίνει άλλη διάθεση του βγαίνει άλλη ευσπλαχνία δεν έχει πρόσωπον, δεν έχει δύναμη να στραφεί έναντι του άλλου ανθρώπου και γνωρίζει ότι δικαίως πάσχει. Εδώ όμως προκύπτει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν κάποιος μου φερθεί άδικα ή αν κάποιος με στενοχωρήσει, πώς θα βρω την δύναμη και είναι σωστό αυτό το διαρκώς να βγάζω φτέχτη των εαυτών μου. Είναι υγιές αυτό. Και να μην βλέπω την πραγματικότητα. Αυτό μπορεί να φέρει πολλά προβλήματα ψυχολογικά στον άνθρωπο. Δηλαδή να γίνεται κάτι και να μην αντιδρώ έναντι του γεγονότος που θεωρώ ότι είναι άδικο. Και να προσπαθώ να κατηγορώ τον εαυτό μου και να βλέπω τις αμαρτίες μου. Πολλά από σε ανθρώπους Μάλιστα που πέρασαν από αυτήν τη χριστιανική αγωγή, γεννήθηκαν εξαιτία αυτού του λόγου. Και πολλοί άνθρωποι που θέλησαν να είναι καλοί στη ζωή του και στη σχέση του, έχουν πάρα πολύ θυμό, ιδίω όταν περάσουν τα χρόνια. Συναντήσαμε πολλού ανθρώπου, ιδίω γυναίκε, σε μεγάλη ηλικία, που θέλοντα να κρατήσουν την ισορροπία στο σπίτι και με τα παιδιά, κουραστήκαν τόσο πολύ, και όταν και τα παιδιά του καλοπαντρεύτηκαν, και πέρασαν τα χρόνια. Βγάζουν τρομερή οργή του σύζυγου τους. Και θυμώ. Γιατί δεν είπαν το λογισμό τους, δεν είπαν τη σκέψη τους, δεν υπήρχε διάλογος, δεν υπήρχε ίσως δυνατότητα κρόασης και λόγα από τον σύντροφό του. Λοιπόν, πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει όταν ο άλλος αντί να ωφεληθεί από αυτό, μάλιστα, πάσχει και ψυχικά. Λοιπόν, έχουμε τον έναν τρόπο προσέγγισης τον ψυχολογικό να σου το πούμε όπου προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι μας συμβαίνει προσπαθούμε να διερμηνεύσουμε μία επικοινωνία και μία σχέση και είναι σημαντικό και χρήσιμο αυτό να γίνεται αλλά το δίλημα πάει σε ένα άλλο επίπεδο λοιπόν εφόσον κατανοήσω τι γίνεται ποιο κριτήριο ζωής θα έχω Πρώτον την δικαιοσύνη ή την αγάπη Και δεύτερον, το εφήμερο ή το αιώνιο Για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει ως μέτρο ζωής την αγάπη Και την αναφορά εις το όλο, δηλαδή την αιωνιότητα Προϋπόθεση είναι η πίστη Χωρίς την πίστη Χωρίς την χάρη του Θεού, χωρίς τον πόθο αυτής της γιαγιάς για τον Χριστό, δεν μπορεί να γίνει κατανοητός αυτός ο λόγος. Και ούτε είναι δυνατόν να το ακολουθήσει κανείς, να πάθει ζημιά αντιοφέλεια. Προϋπόθεση λοιπόν, γι' αυτό το αναφέραμε το παράδειγμα, είναι να αποκτήσει ο άνθρωπος έναν πόθο για την ζωή, για τον Χριστό, να έχει πίστη. Και η πίστη επειδή δεν είναι κατόρθωμα είναι δωρεάν και είναι χάρης από τον Θεό, χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι προσευχόμενος να δει το έλεος και τη χάρη του Θεού. Δηλαδή, επειδή δεν μπορεί εύκολα ο άνθρωπος να κάνει αυτό το βήμα, και πώς μπορεί να γίνει αυτό το βήμα, χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει την καλή ανησυχία και αναζήτηση. Δηλαδή, να μην βολεύεται εύκολα, να ψάχνει. Εάν έχει έντιμον αναζήτηση, αν έχει καλό λογισμό στην αναζήτησή του, ο Θεός θα του δείξει τον δρόμο και θα τον οικονομήσει. Αν μάθει ο άνθρωπος να προσεύχεται αναζητώντας την ουσία, αναζητώντας την αλήθεια, ο Θεός θα τον αναπαύσει, θα του δώσει αυτό το χάρισμα, που είναι απαραίτητο για να μπορέσει να ζήσει ο άνθρωπος θα του δώσει την χάρη και την πίστη χωρίς λοιπόν την πίστη στο πρόσωπο του Χριστού χωρίς το πρόσωπο του Χριστού δεν μπορεί να γίνει αυτός ο δρόμος πραγματικότητα και να φέρει θεραπεία και υγένει στον άνθρωπο αν θέλετε μια, ένας τέτοιο δρόμος αυτομεμψίας αυτοκατάκρισης αν τον ακολουθήσουμε για να υποταχθούμε σε ένα μέτρο ηθικής σε ένα μέτρο αρετής και αυτό είναι άρρωστο <coughs> δεν ακολουθούμε αυτήν την οδό για να βελτιωθούμε και να εξελιχθούμε ακολουθούμε αυτή την οδόν για να διαφυλάξουμε την αγάπη μας στη σχέση μας με τον Χριστό γιατί αν δεν στηρίζετε και δεν εδράζεται αυτό ο αγώνας μας την χαρά που δίνει σχέση με τον Χριστό είναι άδικος κόπος είναι βάσανο χωρίς γνώση Είναι ο ου κατεπίγνωσιν ζήλος. Συνεπώς εξηγούμεθα ότι αυτή οδός είναι αφορμή πολλών ψυχικών συγκρούσεων ή οδός αγιότητος. Εάν υπάρχει πίστη. Αν υπάρχει αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Επομένως, δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς την αναφορά αυτήν τη ζωής του Μόνο με τη λογική του να βάλει κάτω τα πράγματα και να τα ερμηνεύσει Για να τοποθετηθεί αναλόγως Θα τοποθετηθεί αλλά με μέτρο την εγκεφαλική δικαιοσύνη Όχι και την συναισθηματική αγάπη Δηλαδή την αγάπη που, βρίσκει, που δικαιώνει τον άνθρωπο Και όχι την αγάπη που τον ελευθερώνει Τι σημαίνει δικαιοσύνη στην αγάπη τι σημαίνει δικαιοσύνη στην αγάπη Αγαπώ εκεί που μπορώ να κερδίσω κάτι Αγαπώ Αυτόν που μου μοιάζει Αγαπώ την προέκταση του εαυτού μου Αγαπώ Αυτόν από το οποίο έχω συμφέρον Μέσα από μια διαδικασία σύνδεσης Εξάρτησης Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην αγάπη Δηλαδή μια αγάπη που δικαιολογείται με τη λογική μου Όχι μια αγάπη που με εμπνέει σχέση με το Χριστό που αγκαλιάζει και τους εχθρούς γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να χαρακτηρίζει αυτά τα όρια του ψυχολογικού γεγονότος από τον τολογικό γεγονός έτσι δεν είναι αρκετό αυτή η ανάλυση της ζωής μας είναι αρκετή ασφαλώς και χρήσιμη για να μας κάνουν πιο εύκολο το βήμα στο να πάμε στον Χριστό κοντά μέσα από τη μετανοίας μπορεί να μας βοηθήσει κατανοώντας το πρόβλημά μας να έχουμε πιο καθαρή μετάνοια αλλά και αυτήν τη γιαγιούλα ποιος τη φώτιζε να θεολογεί με το λόγο της άρα πάνω απ' όλα είναι η καρδιά μας που αποφάσισε να είναι στραμμένη τι απόφαση έκανε τι επιλογής επιλογή ζωή να έχει Επομένως Εάν αυτά ακούγονται Άσχημα Μην τα ακούσετε Χρειάζεται μια άλλη προϋπόθεση Να αλλάξουμε νου και καρδιά Να αποκτήσουμε νου και καρδιά Χριστού Χωρίς αυτή η προϋπόθεση Θα ακουστεί ως ένας ηθικιστικός λόγος Που δεν ελευθερώνει αλλά ταλαιπωρεί τον άνθρωπον. Αν πιάσει ένα επιστήμονα ψυχολόγος να το δει, ίσως να πει ότι αυτά είναι άρρωστα που λέγονται. Αν δεν βγάλεις το θυμό σου, θα σου πει. Δεν μπορείς να έχεις υγεία. Έχει δίκιο. Αν δεν μπορείς να διεκδικείς τα δικιά σου και τα αποθήσεις, θα έχεις πάρα πολλές συγκρούσει μέσα σου. Έχει δίκιο. Γι' αυτό υπάρχει καμιά φορά διάσταση του κοσμικού με τον πραγματικό λόγο γιατί και ο εκκλησιαστικό άνθρωπος που το μεταδίδει δεν το μεταδίδει προτείνοντας τον Χριστό και τη χάρη του αλλά προτείνει έναν ηθικό τρόπο ζωής ένα θρησκευτικό τρόπο ζωής γι' αυτό ο άνθρωπος σε σήμερα δεν μπορείς να πει σε, σε έναν άνθρωπο που δεν έχει αλλοιωθεί ο νους του και οι αισθήσεις του αυτά τα πράγματα θα σε περάσει και απαλαβόνει και έχει δίκιο χωρίς λοιπόν τη χάρη του Θεού Χωρί τη χάρη του Θεού, χωρίς το πρόσωπο του Χριστού δεν είναι αμαρτήτη προγραμμίες σχέσεις. Μάλιστα όποιος εγκρατεύεται πριν το γάμο και δεν έχει ερωτικέ σχέσεις είναι άρρωστος. Α δεν έχει τη χάρη του Θεού. Χωρός, χωρίς το πρόσωπο του Χριστού δεν είναι κατανόητα κάποια πράγματα. Γιατί όλη η ιστορία είναι το σώμα του Χριστού. Είναι η σχέση μας με αυτόν. Χωρίς το Χριστό τι είναι καλό και κακό, ό,τι σου πούνε οι επιστήμονές σου, ό,τι σου λένε οι ορμόνες σου. Δεν μπορεί να μπει σε ένα βαθύτερο πλαίσιο. Τι είναι η υγεία για την ψυχολογία, αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφα. Όχι αυτό που είναι αλήθεια. Αυτό έχει άλλα δεδομένα. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει διάλογο σε αυτό το επίπεδο, σε έναν κεφαλικό επίπεδο, όταν δεν έχει αλλοιωθεί η ψυχή του δρόμων στη χάρη του Θεού. Είναι χαμένο σκόπο. Βγάζουν κόμπλεξ οι Χριστιανοί όταν παλεύουν τον κόσμο με αυτά τα μέτρα και με αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται να αλλοιωθεί ο άνθρωπο. Και αυτή είναι η απόφασή του. Τι μπορεί να κάνει ο Χριστιανός να εισαίρεται σαν τη γιαγιούλα και να λέει πού είσαι Χριστέ μου, πεθύμισα το αίμα σου και να μη κείδει αυτή η χαρά και όλος να λέει εσύ αυτό δεν κάνει τίποτα και χαίρεται, τι συμβαίνει εδώ πέρα <συμίσαι> Πλησιάζει το θάμετο και είναι άνετος και τότε ας, ας, ας, ας ψαχτεί Ο Χριστιανός είναι πρόκληση αναζήτησης όχι καμία ηθική διδασκαλία Αν δεν είσαι πρόκληση αναζήτησης και δεν γίνεις ελπίδα στην αναζήτηση του άλλου όλα τα, τα άλλα είναι τα κόμπλεξ που βγάζουμε επειδή κρατευόμαστε χωρίς προϋποθέσεις και ψάχνουμε μια διεκδίκηση επειδή κρατευόμαστε χωρίς προϋποθέσεις νιώθουμε τα αποθημένα μας τις συγκρούσεις μας τις ορμόνες μας να μας πνίγουν και ψάχνουμε μια δικαίωση και σκοτώνουμε τον άνθρωπο ξύλο γι' αυτό νιώθουμε λέει όλη την κατάθλιψη όταν λοιπόν δεν ξέρει την πραγματικότητά σου και δεν μπορείς να προσεγγίσεις τον άνθρωπο με καλοσύνη δεν έχεις χαρά. Γι' αυτό λέει δεν βρίσκουμε ποτέ ανάπαυση. Δεν είναι δε παράξενο το ότι ακούμε από όλους τους Αγίους ότι δεν υπάρχει άλλη οδός εκτός από αυτήν, της αυτονομψίας και βλέπουμε ότι καρίνα από όσου ακολούθησαν άλλο δρόμο δεν βρήκαν ανάπαυση και περιμένουμε εμείς να βρούμε ανάπαυση ή να κρατηθούμε στο σωστό δρόμο χωρίς να συνηθίσουμε να κατηγορούμε τον εαυτό μας πράγματι, <κυρίζει> ακόμα και αν ο άνθρωπος πετύχει πολλά πνευματικά κατορθώματα δεν εργαστεί όμως αυτό το έργο τη αυτομεμψίας δεν θα σταματήσει ποτέ να στενοχωρεί και να στενοχωριέται και να χάνει όλους τους κόπους του γιατί όταν δεν, όταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα ελέξει ακόμα και τον άλλον άνθρωπο, όταν όμω έχει ψία λίγο άλλος λίγο του άλλου ας το πούμε απαλύνεται ο πόνος και ο δίνει από την επίπληξη σου λέει και αυτός καταλαβαίνει τα λάθη του και δεν στενοχωριέται και δεν στενοχωρεί Πολύ δε περισσότερο, όταν φορτώνεται όλα τα λάθη πάνω του, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει ειρήνη. Γιατί φορ... όταν φορτώνεσαι τα λάθη πάνω σου, αλλά δεν τα κρατάς για τον εαυτό σου, και τα αναφέρει στον Χριστό, και νιώθεις το έλεος και την αγάπη του, τότε προσκομίζεται όλη η αμαρτία στο Σταυρό του Χριστού. Και ο Σταυρός του Χριστού είναι σύμβολο καταλλαγή. Είναι, σύ, είναι σύμβολο συμφωνίας, είναι σύμφο, σύμφ, σύμβολο σ, συμφιλίωσης Και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει δυνατόν να στενοχωρείς ή να στενοχωριέσαι Δεν σε ενοχλούν τα λάθη Γνωρίζει ότι τίποτα δυνανότερο από την αγάπη του Θεού Για παράδειγμα Χωρίς την αναφορά Στο σταυρό του Χριστού Υπάρχουν καλοί Και κακοί Υπάρχουν αξιαγάπητοι Και μη αξιαγάπητοι Για το σταυρό του Χριστού Που πληρώνει όλες μας αμαρτίες Όλοι είναι αξιαγάπητοι Δεν μπορείς Να έχεις το δίλημα Ενώπιον του Χριστού, αν σε αγαπά ο Χριστός, γιατί κανένας τούτο ή το άλλο, ούτε ή άλλως σε αγαπά. Κατά αυτή την έννοια οποιοσδήποτε άνθρωπος μπαίνει σε αυτή τη λογική του Χριστού, δηλαδή συνερίζεται τη σταυρική θυσία του Χριστού, δεν υπάρχει άνθρωπος μία αξιαγάπητος. Όσο σε, σε οποια μεγαλύτερη έκπτωση και αν βρίσκεται. Και για τον κάθε άνθρωπο που υπάρχει ελπίδα και ο κάθε άνθρωπος είναι αξιαγάπητος μα αυτή λοιπόν τη διάθεση εφόσον είναι πραγματικό σου βίωμα αυτό Μέσα από την προσωπική σου πορεία Μέσα από την προσωπική σου πνευματική διαδρόμη Γνωρίζεις την κατάντια σου Γνωρίζεις και το έλεος του Θεού Και γνωρίζεις ότι πάντοτε υπάρχει ελπίδα Έτσι κατά αυτή την έννοια ο κάθε ένας είναι αξιαγάπητος Άρα δεν μπορεί να υπάρξει κατάκριση Δεν μπορεί να υπάρξει δυνατότητα να στενοχωρήσουμε τον άλλο γιατί και αν το στενοχωρούμε αυτός ο λόγος μας εάν είναι του Χριστού δίνει ελπίδα και αποκαθιστά ιστον τον άνθρωπο την αυτοεκτίμησή του την υπαρξιακή αυτό είναι το εκπληκτικό να καταδεικνύει και να ελέγχει ο λόγος του Θεού την κατάντια μας και ταυτόχρονα να μας δίνει ελπίδες και ακόμη περισσότερο να μας αποκαλύπτει τις πραγματικές αιώνιες διαστάσεις της προσωπικής μας αξίας ο άλλος θέλει να μας ακούσει να ξέρει την πραγματικότητα μας και να μας αγαπά αυτό μόνο με την πνευματική οδόνη γίνεται όπως γίνεται πάμε να εξομολογηθούμε λέμε τα χάλια μας Αποκαλύπτει την πραγματικότητά μας Και τι γίνεται Συναντούμε το έλειος του Θεού την αγάπη του Που μας λέει σε αγαπώ Σε συγχωρώ Και εσύ λέει ο Χριστός Λέει το μυστήριο της εξομολογήσεως Είσαι καλεσμένος Παρά τα χαλιά σου να γίνεις άγιος Μας αποκαλύπτει τη βρωμιά μας Και μας ενθαρρύνει Δίνοντας τις πραγματικές διαστάσεις της προσωπικής μας αξίας που είναι η δυνατότητα της αγιότητος έτσι λοιπόν ένας άνθρωπος που λειτουργεί με αυτό το πνεύμα δεν μπορεί ποτέ να στενοχωρεί και να στενοχωριέται ποια δε χαρά ποια ανάπαυση δεν θα έχει όπου και αν πάει όπως ακριβώς είπε και ο Αβάς Ποιμή, εκείνος που μενφέται τον εαυτό του πριν σε κατηγορήσουν οι άλλοι κατηγορήσουν τον εαυτό σου υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία γιατί αν τους συμβεί κάποια ζημιά ή κάποια τίμωση, ή το οποιαδήποτε άλλη στενοχώρια προλαβαίνει και θυρεί τον εαυτόν του σαν άξιο του κακού και ποτέ δεν ταράζεται υπάρχει μεγαλύτερη ανάπαυση από αυτήν; υπάρχει κάποιοι άνθρωποι που λένε έκανα τούτο ή το άλλο είναι δυνατόν Θεός να με ευλογήσει μα Ό,τι παθαίνουμε δεν είναι γιατί μας τιμωρεί ο Θεός Αυτό που παθαίνουμε είναι το φάρμακό μας Για την θεραπεία μας Οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας Και ότι επιτρέπει ο Θεός Είναι το απαραίτητο φάρμακο που έχουμε Για να βρούμε την υγεία μας Την πνευματική μας υγεία Αλλά αν μπορεί να πει κάποιος Και αν με στενοχωρεί αδελφός, Και ψάξω μέσα μου και βρω ότι δεν το δώσα καμιά αφορμή πως μπορώ να κατηγορήσω τον εαυτό μου Δέστε, δεν το λέει ο Αβάσεβρου αν χωρί χωρίς εξέταση και σου λέει ε, εσύ κατηγορήσε τον εαυτό σου προσπαθεί να δώσεις μια εξήγηση αυτό που θέλουμε να ακολουθήσουμε να, να έχει στήριχμα μέσα μας να έχει λόγος τον οποίο στηριζόμαστε δεν ακολουθούμε κάτι χωρίς να έχουμε λόγο στον οποίο να στηριχθούμε πάνω του να πατήσουμε πάνω του για να έχει αληθινό βίωμα γιατί χωρίς λόγο όταν ακολουθήσουμε έναν δρόμο και έναν, έναν, δρόμο και έναν τρόπο χωρίς λόγο για να μπορεί να θεμελιωθεί το βίωμά μας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πνευματικά Να αγαπήσω όλα εξήγησέ μου για ποιο λόγο θέλω ένα πάτημα για να γίνει η θεωρία πράξη και βίωμα Και εξηγεί εδώ ο Άβας σου έχω το λόγισμό, λέει, εγώ μπορεί να με σε κανένα Ψάχνω τον εαυτό μου και βλέπω Δεν φταίω σε κάτι, πώς μπορώ να κατηγορήσω τον εαυτό μου Πραγματικά λέει, αν εξετάσει κανείς τον εαυτό του με φόβο Θεού Θα βρει ότι οπωσδήποτε δώσει αφορμή Είτε με λόγο, είτε με έργο, είτε με κάποια κίνηση Πολλές φορές καλυπτόμεσα πίσω από τον εξωτερικό τύπο και εξετάζουμε τα λόγια που είπαμε και λέμε όχι να είπα τίποτα κακό τα λόγια έχουν να κάνουν με τι διάθεση τα είπαμε με τι ύφος τα είπαμε και τι είχε η καρδιά μας εκείνη την ώρα γιατί τα λόγια είναι φορείς αν θέλετε και μιας ενέργειας τι μεταδίδουν είναι το πρόβλημα και ασφαλώς μπορεί τυπικά να ακολουθούσαμε την νόμιμη οδό Την οδό της δικαιοσύνης Και μάλιστα με ακρίβεια Αλλά υπάρχει και η πνευματική δικαιοσύνη ο πνευματικός λόγος Που έχει να κάνει με το πόσο ακολούθησαν η διάθεσή μας Και τα λόγια μας Τις εντολές του Χριστού Το λόγο του Χριστού Το ίδιο του Χριστού Επομένω μπορεί να ψάξουμε μέσα μας Ποια ήταν η ακριβή μας διάθεση Το κίνητρο για να κάνουμε κάτι είναι πολύ σημαντικό το κίνητρο, μπορεί εξωτερικά να είναι όλα σωστά Αλλά ποιο είναι το κίνητρο που ξεκινούμε κάτι Αν θέλετε, ίσως, ο Κύριος μας Το κίνητρο να εξετάζει κάθε φορά στις πράξεις μας Είτε στις καλές, είτε στις κακέ. Το κίνητρο θεωρείται η ουσία των ενεργείων μας Όχι αυτές μόνο οι ενεργείες μας Και το κίνητρο καμιά φορά, τον άλλος είναι καλώς δέκτη, το αντιλαμβάνεται. Αν οι κυρίες του άλλου δεν έχουν πάθει, δεν έχουν αρρωστήσει και έχουν κάποια σχετική νευγία, μπορεί να καταλάβει παρά τι οποιασδήποτε λάθο εκφράσεις μα, ο άλλο να καταλάβει τα αληθινά μα κίνητρα. Και αυτό λοιπόν που εξετάζεται και κρίνει το κίνητρο στα λόγια και στι πράξει μα. Αυτό λοιπόν να μελετούμε. Μην πει κανείς, εγώ στον άντρα μου φέρθηκα έτσι και πώ μου φέρθηκε η αντίστροφα άντρα προς τη γυναίκα. Εξέτασε ποιο είναι το κίνητρό σου για ποιον λόγο κάνεις κάτι τι ζήτας από αυτό και ας σου φαίνεται αυτό σωστό που κάνεις εξέτα και κάτι άλλο σε ποια πνευματική βάση είναι αυτό που κάνεις τι ζήτας να βγάλει από αυτό και αν ακόμη λέει ο Αβάς, βλέπει όπως λέει το ίδιο δεν έδωσε καμιά απολύτως τέτοια φορμή στη συγκεκριμένη περίπτωση πιθανό λέει να ξετάσουμε και άλλα πράγματα να το στενοχώρησε κάποια άλλη φορά ή για το ίδιο θέμα ή για, το άλλο, ή για άλλο θέμα ή κάποιον άλλον αδελφό να στενοχώρησε και έπρεπε για αυτό να υποφέρει ή πολλές φορές και για κάποια άλλη αμαρτία επειδή η αμαρτία έχει την φθορά της είναι αρρώστια, αφήνει τα συμπτώματα ο πνευματικός οργανισμός πάσχει και θέλει το φάρμακό μας επειδή ο καλός Θεός κάνει και οικονομία επειδή δεν θα αντέχαμε ίσως να πάθουμε αυτό που μας αξίζει και θα ήταν πολύ βαρύ κάτι να, κάνουμε, να πληρώσουμε κάτι που κάναμε μας φέρνει σε άσχετο καιρό άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να σηκώσουμε και έτσι να πληρώνουμε για πράγματα τελείως άσχετα επειδή ξέρουμε πάθουμε και αν σηκώσουμε την πραγματική ευθύνη και οδύνη αυτού που κάναμε δεν το αντέχουμε το πληρώνουμε άλλη αφορμή να έχουμε και την αίσθηση ότι δεν φταίξαμε, να έχουμε κάποια ελαφρυντικό και κάποια παρηγοριά για να αντέξουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό μην απορρίσει κανείς Μα εγώ δεν φτιάω τώρα, πριν 10 χρόνια, πριν 5 χρόνια, χθες με τον άλλο άνθρωπο τι έκανες, εκεί τη γλίτωσες. Τώρα όμως κάτι άλλο συμβαίνει, γιατί να, πάρει, να πάρουμε το φάρμακο, όχι για να μας τιμωρήσει ο Χριστός, όχι για να τηρήσει τυρί, ένα μέτρο δικαιοσύνης ο Χριστός, για να αποκατασταθεί ένα μέτρο της Οφείλουμε να πάρουμε το φάρμακο και αυτά τα φάρμακα τα παίρνουμε πολλές φορές Γι' αυτό μην έχουμε απορία, μα τιμωρεί Πατέρα ο Θεός Γιατί μου συνέβη εκείνο, όλα έχουν τον λόγο τους Δεν είναι πάρει το ψάχνουμε κάθε φορά Αλλά να ξέρουμε κάποιος λόγος υπάρχει Και να το δεχόμαστε με περισσότερο άνεση και εμπιστοσύνη στον Θεό αυτά που μας συμβαίνουν ώστε αν, όπω είπαμε, φόβο θέω εξετάσει κανείς τον εαυτό του και ψηλαφίσει τη συνείδησή του με ακρίβεια θα βρει οπωσδήποτε ότι είναι ένοχο. Ότι κάπου έχουμε το πρόβλημα. Άλλες φορές πάλι βλέπει κανείς τον εαυτό του να παραμένει ήσυχο και ειρηνικό. Όταν όμως το πει ο αδελφός κάποιο λυπηρό λόγο, ταράζεται. Και γι' αυτό νομίζει ότι δικαιολογημένα στενοχωριέται μαζί του λέγοντας ότι αν δεν ερχόταν να μου μιλήσει και να μεταράξει, δεν θα έπεφτα στην αμαρτία και τούτο δεν είναι μόνο αυταπάτη αλλά είναι και παραλογισμός γιατί μήπως αυτός που του είπε τη βαριά φράση του έβαλε στην ψυχή του και το πάθος του έδειξε το πάθος που βρισκόταν μέσα του για να μετανοήσει αν θέλει γι' αυτό γιατί αυτός μοιάζει με κλεκτό ψωμί που εξωτερικά έχει πολύ καλή εμφάνιση όταν όμως το κόψει κανείς τότε φαίνεται η μούχλα του έτσι κι αυτό καθόταν ειρηνικό. Καθώς νόμιζε, είχε όμως μέσα του το πάθος και δεν το ήξερε. Μια κουβέντα του είπε ο αδελφός του και έβγαλε τη βρωμιά που βρισκόταν κρυμμένη μέσα του. Αν λοιπόν θέλει να βρει έλεος, να μετανοήσει, να καθαριστεί, να προκόψει, πρέπει να καταλάβει ότι οφείλει να ευχαριστεί μάλλον τον αδελφό, γιατί με αυτόν τον τρόπο του προξενεί τόσο μεγάλη ωφέλεια. Εμείς νομίζουμε πως είμαστε καλά όταν όλα είναι όμορφα και ειρηνικά. Και όταν στενοχωριόμαστε ότι είναι κάτι άσχημο, η στενοχώρια είναι δημιουργική. Η στην στενοχώρια μας ενεργοποιεί, μάλλον έχει τη δυνατότητα να μας ενεργοποιήσει, άλλε δυνάμεις μέσα μα που οι κανονικέ συνθήκε θα ήταν σε αχρησία, θα ήταν ανενεργέ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπαίνει ο άνθρωπο σε διεργασία να εμβαθύνει την ύπαρξή του. Γιατί λέει ο Αβάς, κάθε αγωνιστή δεν τον καταβάλουν και δεν τον επηρεάζουν στο ίδιο μέτρο πάντοτε οι πειρασμοί. Αλλά όσο προδεύει στην πνευματική ζωή τόσο ελαφρότεροι του φαίνονται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν θέλουμε να δούμε τον δίκτυ της πνευματικής μας καταστάσεως, είναι πως μας φαίνονται οι πειρασμοί. Όσο πιο ατάραχο μένει ο άνθρωπος και όσο πιο πολλά σηκώνει, αυτό είναι δίκτης της πνευματικής του προκοπής και δυνάμειος. Γιατί ακριβώς πνευματική προκοπή είναι η ενηλικίωσή μα στο σώμα του Χριστού. Είναι η ενηλικίωσή μα στη χάρη. Και όταν λοιπόν γεύεσαι τη χάρη του Θεού, κατά το μέτρο της δωρεάς του Θεού, στομώνεται, δυναμώνει η ύπαρξη στον ανθρώπο. Και θεωρεί ασήμαντα τα πράγματα που συμβαίνουν μέσα του γιατί άλλη κοσμογονική αλλαγή έχει συντελεστεί μέσα του που του φαίνεται ασήμαντο το γεγονός που συμβαίνει δίπλα του θυμάμαι κάποιος Αγιορείτης Ιγούμενος κάποια χρονιά τον ρώτησαν για την πιθανότητα του πυρηνικού ολέθρου και ήταν παραμονές του Πάσχα και λέει εδώ γίνεται ας τέτοιος όλεθρος. Καταργείται το κράτος του θανάτου Με την Ανάσταση του Χριστού και θα ασχολούμαστε με αυτά Για ένα άνθρωπος που δεν έχει αυτή την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού Όλα τον τρομάζουν Όλα τον φοβίζουν Γιατί είναι αδύνατος Τι σημαίνει αδύνατος και δυνατός Αδύνατος είναι ο άνθρωπος που δεν έχει τη χάρη του Θεού Δυνατός είναι ο χαριτωμένος άνθρωπος Η προσευχή λοιπόν είναι η δυνατότητα ενδυνάμωσή μα. Είναι αυτό ο δρόμο μας μα οδηγεί στον Χριστό. Γι' αυτό τον άνθρωπο είναι σε κατάσταση προσευχής. είναι πιο ήρεμο και πιο ψύχρεμο να αντιμετωπίσει τι δυσκολίε τη ζωή. Όταν όμω απομακρυνθούμε από την προσευχή, δεν πάνε να είμαστε έξυπνοι, δεν πάνε να είμαστε αναλυτικοί, δεν πάνε να έχουμε αναπτύξει χίλιου αμυντικού μηχανισμού ή τρόπου αντίδραση κάποια στιγμή θα κλονιστούμε, δεν θα τα αντέξουμε, θα αρρωστήσουμε. Και λοιπόν, όσο προδεύει την πνευματική ζωή, τόσο ελαφρότεροι του φέρνουν οι πειρασμοί, γιατί όσο προδεύει η ψυχή, τόσο δυναμώνει και μπορεί να βαστάσει όσα την βρίσκουν. Όπως ακριβώς ένα ζώο είναι γερό και το φορτώσει κανείς βαρύ φόρτωμα, το σηκώνει εύκολα. Και αν ακόμα τύχει και σκοντάψει, αμέσω σηκώνεται και δεν καταλαβαίνει σχεδόν καθόλου τη σκόνταψε. Αν όμω είναι ασθενικό και αδύνατο ζώο, τότε και το παραμικρό το γονατίζει. Και αντίχει να πέσει, έχει ανάγκη από πολύ βοήθεια για να σηκωθεί. Το ίδιο συμβαίνει και επί την ψυχή. Όσο αμαρτάνει, ταλαιπωρείται από την ίδια την αμαρτία. Η αμαρτία είναι αυτό που μας είπα, μας αρρωσταίνει. Αφήνει τα συμπτώματα, εξαντλείται ο άνθρωπο. Η αμαρτία τον χωρίζει από τον Θεό. Απομακρύνεται την χάρη. Νιώθει ο άνθρωπο στην εγκατάληψη. Ένα, το πιο βασικό σύμπτωμα τη αμαρτίας είναι η μοναξιά. Νιώθει ο άνθρωπο είναι μόνο, εγκατελειμμένο. Αν θα μπορούσε κανείς να πει πιο ακριβή λέξη για την αμαρτία, θα λέει κανείς μοναξιά. Η μοναξιά είναι αμαρτία. Και η αμαρτία είναι μοναξιά. Δηλαδή νιώθει ο άνθρωπο τελείω ανίσχυρο. Διότι ότι, ότι έχασε τη σύνδεση και κάτι πιο σημαντικό, την φιλία με τον Χριστό δηλαδή η αμαρτία δι' αυτήν την έσχεση της απομόνωσης, της εγκατάληψης κυρίως αυτή η εγκατάληψη ότι απολέσαμε, χάσαμε την φιλία με τον Χριστό και γίνεται ασθενικός ο άνθρωπος και δεν έχει δυνάμεις γιατί λέει η αμαρτία έχει την ιδιότητα να ταλαιπωρεί και να φθεί αυτόν που τη διαπράττει επομένως οτιδήποτε κι αν συμβεί τον καταπονεί όταν όμως προκόπτει ο άνθρωπο, ξεπερνάει διαρκώς ευκολότερο αλλά εκείνα που τον κούρασαν κάποτε ώστε το να θεωρούμε αίτιο για όσα μα συμβαίνουν τον εαυτό μας και κανέναν άλλον μας ευεργετή πάρα πολύ μας οδηγεί στον Χριστό και μας βοηθάει να προκόψουμε και μας αναπαύει και πολύ περισσότερο μας βοηθάει το να πιστεύουμε ότι τίποτα δεν παραχωρείται να μας συμβαίνει χωρίς να είναι κάτω από τη Θεία πρόνοια να έχουμε υπόψη μας επίση αντί να κρινιάζουμε αντί να φοβόμαστε αντί να κατηγορούμε να ξέρουμε ότι οτιδήποτε και συμβαίνει είναι κάτω από την πρόνοια την οικονομία του Θεού για να έχουμε τις δυνατότητες θεραπείας αλλά γιατί τάχα ο άνθρωπος θέλει να δικαιώνεται γιατί ξέρετε γιατί φοβάται ο άνθρωπος να παραδεχθεί ότι είναι άδικος αρνείται ο άνθρωπος να παραδεχθεί το λάθος του και προσπαθεί να το προβάλει στον άλλον ένας σύνηθες μια, μια συνήθιση συμπεριφορά στη ζωή μας ξέρετε τι είναι Αντί να κατανοήσουμε τον εαυτό μας, συνήθως επειδή αυτό δεν το αντέχουμε, προβάλλουμε τις δικές μας καταστάσεις στους άλλους ανθρώπους. Και αντιμετωπίζουμε τον άλλον άνθρωπο, όχι σύμφωνα με αυτό που είναι, αλλά σύμφωνα με τα δικά μας βιώματα. Και αυτό γιατί το κάνουμε, γιατί δεν έχουμε το θάρρος, να αποδεχθούμε τα λάθη μας, γιατί πολύ απλά έχουμε μάθει αφενός ότι όποιος κάνει κακό πρέπει να το πληρώσει, όποιος είναι κακός πρέπει άρνητικα να βασιμολογηθεί, γιατί γιατί δεν έχουμε μάθει την αγάπη του Θεού. Όταν δεν εμπιστεύεσαι τον Θεόν, όταν δεν εμπιστεύεσαι το ελεός του και δεν γνωρίζω ότι υπάρχει η οδός που δεν σε δι... συγχωρεί απλώς αλλά σε δικαιώνει και σε καταξιώνει τότε μάχεσαι με αυτά τα σχήματα, τα ανθρώπινα, προσπαθώντας να βρεις μία δικαίωση αλλά και όλοι οι άνθρωποι αν μας δικαιώνουν ή αν μας αναγνωρίζουν ή αν μας χειροκροτούν η καρδιά μας θα μας πληροφορήσει τι γίνεται μου άρεσε πάρα πολύ μια γιαγιούλα κι αυτή, αγράμματη, με ρώτησε κάτι που αφορεί την πνευματική ζωή και της απαντήσαμε. Και τι είπε, ευχαριστώ Πάτρι για την πληροφορία. Τι όμορφη λέξη. Να, η καρδιά μας απαιτεί πληροφορίε από τον Θεό. Μου. Η βασικότερη πληροφορία από που έχουμε ανάγκη από τον Θεό είναι ότι μας αναγνωρίζει, ότι μας αποδέχεται όταν δεν πληροφορηθεί η καρδιά μας αυτήν την αποδοχή και αναγνώριση από τον Θεό δυσκολευόμαστε στις σχέσεις μας μας βγαίνει αυτή η μιζέρια αυτός ο ανταγωνισμός αυτή η σύγκρουση αυτή η έχθρα αυτή η επιθετικότητα αυτός ο ανταγωνισμός και έτσι με τι κουράγιο όταν δεν έχουμε την πληροφορία της αγάπης του Θεού να αποδεχθούμε ότι εμείς είμεθα οι έναντι του συνανθρώπου μας, αυτό θα είναι πραγματική κατά δίκη του εαυτού μας. Θα είναι μια υποβάθμιση του έναντι του άλλου. Και δεν το αντέχουμε. Δεν το αντέχει ο απληροφόρητος άνθρωπος. Αυτός που δεν έχει πληροφορηθεί το τι είναι άνθρωπος, ποια είναι η αξία του και πώς ο Θεός τον αγαπά. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι. αυτό είναι το πρώτο γιατί θα πάρει η γιατί να... Κοιτάξτε εάν μπορεί να πεις ότι φταίω εγώ και το βιώνει, δεν υπάρχει πρόβλημα αν όμως το λέει το στόμα σου μόνο χωρίς να το εμβαθύνεις και να σου γίνεται βίωμα ψάξε και τον λόγο για να γίνει βίωμα να γίνει μετάνοια να γίνει εσπλαχνία και εναντι του θεωραντή σου και εναντι του για αυτούς έναντι τον άλλο Αυτή είναι η αρχή και το τέλος όλης της πνευματικής ζωής Να δω κάτι που έλεγε εδώ Να, λέει, ρωτήσετε ήταν αυτό είναι η αρχή Έλεγε, όμοια και ο αβάς Είπε, αναστενάζοντας Όλες οι αρετές μπήκαν μπήκα σε αυτό το σπίτι εκτός από μια και χωρίς αυτήν δύσκολα στέκεται ο άνθρωπος και τον ρώτησε ποιο είναι αυτή και λέει η αυτομιμψία και ο, ο Μέγας Αντώνιος είπε αυτή είναι η σπουδαιότερη πνευματική εργασία που έχει να κάνει ο άνθρωπος μέσα του να επομίζετε τα λάθη του απέναντι στο Θεό και να προετοιμάζετε για τους πειρασμούς μέχρι την τελευταία του αναπνοή Άρα δεν είναι η αρχή, είναι η αρχή, το μέσο και το τέλο. Είναι το όλο. Με ε, σύμφωνα με αυτά που έρθαμε να βάζουμε ο Αρόφης εδώ και αυτά που έρθει ο Μάρκο Ραδιούς να μπορούσε θα σκητήσει ότι για τα εξαρκούς εκπλήψεις που πλήρονται στα ικούς διαπάρκειας. Αν κάτι, κάτι συμβεί, ας πούμε, σε κάποιο νέο άτομο και δί τη ζωή του να ανατρέπεται, είναι καλό να θερμογούμε κάπως η εγκύρωση του. Αν του το πείτε μπορεί να σα βρίσκει κιόλας Οπότε για να αποφύγουμε τη βρισκιά κάντε προσευχή μόνο Πρέπει, Χρειάζεται πολύ ωριμότητα για να καταλάβει κάποιος άνθρωπος Γιατί θα σου πει γιατί δεν το κατάλαβα, Πρέπει να είσαι έτοιμο, να είστε έτοιμοι να του πείτε πολλά πράγματα Και μάλλον να είστε έτοιμοι να του δείξετε πολλά πράγματα Να του συμπαρασταθείτε Και να γίνετε μια μαρτυρία και του λόγου σας αυτό που θα πούμε για να έχει αποτέλεσμα στον άλλο πρέπει να σχετίζεται και με την προσωπική μας ζωή και το βίωμα. Αλλά πρέπει να έχουμε και τη γνώση και τη διάκριση αν μπορεί να το ακούσει αυτό, αυτός ο άνθρωπος. Ήπατε για την... Για την... Θα για την σας πω σε λίγο. Εντάξει, είμαστε. Πολύ ωραία έτσι είναι. Δεν είναι χωρί, αλλά θα συμφωνούσε σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. <συμή> είπατε... Θα σα το μεταφέρω. Είπατε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι εξεγάτε για τον Χριστό. Διαβάζουμε σήμερα στι εφημερίδε για μια 37 βοηθόνο βουγάρα που τρία άτομα, δεν ξέρω αν είναι σε ή άλλο να πει, την κρατούσαν κλεισμένη σε ένα στάβλο και την κακοπιούσαν την έπαζα να τρώει καταρχήν κύριο. Αυτή οι άνθρωποι μέσα στο 70 το έγιο. Λέει η Ολυμπία πως καλές τις θεωρίες αλλά ας το μεταφέρουμε και σε ένα παράδειγμα. Έχουμε τους τρεις βουλγαροί. Ό,τι είναι τέλος πάντων. Και πήρα μια γυναίκα την ευβίαζα την εκμεταλλεύονταν είχα και είχαν σαν Σταύλο κέντρο καθαρσίες. Αξιογάπητος τι σημαίνει. Όχι η αμαρτία του δεν είναι αξιογάπητη. Αυτός δεν είναι αξιογάπητος στην ώρα εκείνη έτσι όπως είναι. Αλλά μέσα του έχει την πνοή του Θεού και είναι δυνατόν να Καθαριστεί με την μετερά του και να αγιάσει. Yeah. Άρα, η ενέργεια σου δεν είναι Η δυνατότητά του είναι αξιαγάπητη. Και δεν πάβει να έχει αυτές τις δυνατότητες ο άνθρωπος για να γίνει αξιαγάπητος. Για τον κόσμο, ε, τέλειωσε αυτό, δεν είναι αξιαγάπητος. Για τον Χριστό είναι. Δεν τέλειωσε η ιστορία του. Η κατάλαβα καλά, ότι έχει διαφορετικά μεταξύ του αυτού μας και Η κατάκριση. Κρίνουμε περισσότερο τον εαυτό μα από του άλλου. Η αγάπη ε, από ότι. Πρέπει να έχει τα ίδια σταθμά Αλλά πάμε τον εαυτό μα και του άλλου. Η συγχώρηση. Τη... Πώ σχετίζεται, Κοιτάξτε. Να ε, Κα... ασχολούμαι και τον εαυτό μα και του άλλου. Κοιτάξτε, ε, καταρχήν την κυρακή που έρχεται, που είναι πριν την νηστή, είναι η κυρακή τη συγχωρήσεω. Είναι πολύ βασική. Η πράξη τη Δεν μπορεί να κάνει πνευματικό αγώνα, να κάνει αρχή, οποιασδήποτε προσπάθεια, αν δεν υπάρχει συγχώρηση. Ο ίδιο ο κύριο είπε: Αν είναι να μου φέρετε το δώρο, λέει, και έχει κάτι αντίον του αδελφού σου, άστο το δώρο, δεν το θέλω. Δηλαδή, αρνείται ο Θεό το δώρο, αν δεν τα βρει με τον αδελφό σου. Πάνε πρώτα το και μετά θα μου φέρει το δώρο. Τότε είναι δεκτό. Άρα η συγχώρηση είναι πολύ ουσιαστική και όταν λέμε συγχώρηση, σημαίνει στον ίδιο χώρο. Συγχώρω. Μπορώ να συνενοηθώ. Μπορεί να συνεπάρχω μπορεί να, με τον άλλον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει συγχώρηση. Δεν απλώ σε συγχωρώ αλλά οι καρδιά μας μπορεί να συνημεθούν, να ενωθούν. Παρά τη διαφορετικότητά μας ίσως. Λοιπόν, για να συγχωρέσει ο, ένας, ένας άνθρωπος πρέπει να έχει τη δυνατότητα μέσα του. Για να μπορέσει να συγχωρέσει πρέπει να συγχωρεθεί. Το συγχωρεί ο Θεός και συγχωρεί. Και από την αντίστροφα πάλι για να λάβουμε τη συγχώρηση από τον Χριστό Συγχωρούμε, έχουμε διάθεση συγχώρηση και μας συγχωρεί ο Θεός. Λέει ο Κύριος, όπως μετρούμε θα μας μετρηθεί. Όπως λέει του Πάτερ ημών, άφησε με το αφιλήμα της ημώνως και εμείς αφήνουμε τους που λέτε, ημών. <Τι> Τώρα, υπάρχει αυτό που είπατε, μια περίπτωση κανείς να μην συγχωρεί τον εαυτόν του. Αυτό είναι εγωισμός. Προσβολή στην αγάπη του Θεού. Επειδή δεν ανεχόμαστε εγώ να κάνω τέτοια πράγματα και ο Θεός να με συγχωρείς εγώ δεν συγχωρώ τον εαυτό, είναι ο παράδεικτος και αυτό μοιάζει για τα ταπείνωση είναι η ύψη στη μορφή εγωισμού προσβολή στη θυσία του Χριστού που συγχωρεί τα πάντα αλλά τι γίνεται επειδή θελήσαμε να γίνουμε εμείς θεοί χωρίς τον Θεό και δεν το καταφέραμε κατηγορούμε τον εαυτό μας ψάχνοντας με αυτή την αυτοκατάκριση έναν τρόπο δικαίωση. Μοιάζουμε σαν τα παιδάκια που τους έμαθαν οι γονείς τους να είναι οι καλύτεροι μαθητές και επειδή βγάλαμε 20 παραένα πάμε να αυτοκτονίσουμε ένα θερμαϊκό. Δεν συγχωρούμε τον εαυτό μας. Γιατί έχουμε οικοδομήσει μια ψεύτικη εικόνα και δεν ανεχόμαστε τα λάθη του εαυτού μας. Με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε τους συνανθρώπους μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να διακρίνουμε την αυτοκατάκριση, την αυτομεμψία που είναι αναφορά στον Χριστό και εμπιστοσύνη στην αγάπη Του από την αυτόνομη πράξη της αυτοκατάκρισης που γίνεται εγκλωβισμό στον εαυτό μας και ανελεημοσύνη και εναντί του ίδιου του εαυτού μας. Όταν ο Θεός συγχωρεί, και είμαστε εμείς να με συγχωρέσουμε ακόμη και τον ίδιο τον εαυτό μας, Πάντε η αμαρτία μας είναι μπροστά μας αλλά για να δοξάσουμε τον Θεό που μας συγχωρεί και να γίνεται καθημερινά φορμή να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Είχατε πει ένα παράδειγμα στην προηγούμενη ε, για την περιφρόνιση του Μοναχού που το μιλούσαν προηγουλικά και θέλω να πω και εγώ ότι όταν ο λόγος κάποιου σε φορτίζει διαρκώς, σε φορτίζει δοκιμάζοντας τις ε, και σε οδηγεί. Είσαι καυγά ή είσαι σιωπή. Δηλαδή σε αυτό που λέμε περί χρόνια και πώς να την δράσεις. Νομίζω αυτό είσαι καυγά ή γιατί ε, τι εννοείται. και τα δύο δι... <laughs> δηλαδή, δηλαδή. <laughs> ε, είναι... υπάρχει υπάρχει ένας καυγάς που βγαίνει με τη σιωπή μου, τα μούτρα τα λεγόμενα που τ' άλλο γίνονται στην παράλια. Δεν σου μιλάω και κάθε τέτοι άλλες μέρες ολόκλησης. Αυτό είναι ισχυρότερο ενώ καυγάς ή σιωπής αυτός. <laughs> λοιπόν <laughs> ε, Πολλές φορές δεν μπορούμε να συνεχθούμε γιατί ή είμαστε μπερδέμινοι εμείς ή, ή γιατί έχουμε σύγχυση μέσα μας ή γιατί είμαστε στο κουρασμό ή γιατί και το ταγκαλάκι μπαίνει, το διαβλάκι μας μπουρδοκλώνει. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλύτερα να επιλέξουμε σε οποίους όχι ως περιφρόνηση, ως συνειδητοποίηση, ως, γνω, ως ανάλυση του εαυτού, ως προσευχή, ως μετάνοια, για να μπορέσει να ξεκαθαρίζει το πράγμα. Είναι όπω το ποτήρι όταν είναι ταραγμένο και είναι θολό, πρέπει να το ερεμήσει να καθίσει κάτω να το δούμε πιο καθαρά. Τότε μπορεί να υπάρξει κάποια σιωπή, όχι εκδικητική σιωπή, όχι υπερήφρονη σιωπή, αλλά γιατί αυτό είναι πιο χρήσιμο για να δούμε πιο καθαρά τα πράγματα. Δεν είναι και λίγο προϊόν του χρόνου αυτό για να. βοηθάει και ο χρόνο. Σαφέστα, βοηθάει και ο χρόνο πάρα πολύ. Αρκεί όμω ο χρόνο να μην γίνει μια μόνιμη κατάσταση απομάκρυση και μείνουν κενά και αποθυμένα. Γι' αυτό λέει ο κύριος μας όσο πιο σύντομα λύνουν τα πράγματα τόσο πιο καλά. Και λέει πριν δύσει ο ήλιος. Για ποιο λόγο. Γιατί όλος ο μπελάς το βράδυ είναι. Τότε έρχονται οι λογισμοί. Εκεί που τα κάνεις όλες τις φασαρίες, τα και δεν σου φαίνεται τίποτα, το βράδυ αρχίζει η λογισμή. Και γιατί μου το πέτσει. Και πώς μου μίλησε. Και αναλύουν και χάνουν τον ύπνο μας. Και η, η, η ταραχή μας αυξάνεται άλλη μέρα. Και τον άλλο αυτό μου το κατάλαβες. Λοιπόν. Οργίζεστε και μια μαρτάνη, οργίζεστε αντίον τη αμαρτία, όχι εναντίον του άλλου, για να μην αμαρτάνετε. Οργιζόμαστε αντίον τη αμαρτία, όχι εναντίον του ανθρώπου, και όταν αργιστούμε και έχουμε άρνηση τη αμαρτία, δεν αμαρτάνομαι. Όταν θέλουμε να κατακρίνουμε κάποιον, εκείνη τη στιγμή πάντως δεν είμαστε υγιείς. Ποια είναι η αιτία για τον καθένα, μπορεί να είναι και διαφορετική. Να ψάξουμε να τη βρούμε, θα σας, έλεγα, θα σας έλεγα όχι, να μην ψάξετε βρείτε. Κάντε λίγο προσευχή να ρεμήσετε και θα για να καταλάβετε. Μια τρίχα πριν δεν έχω. Πολλές ανεστική κατά μετά σε αυτές. Μια θα μπορούσε να πούμε η συνείδησή μας. Άλλος λόγος είναι ότι. Ενώ μέτρο με τρίτη θα υποστούμε τα ανάλογα γιατί υπάρχει έλεος και οικονομία από τον Θεό. Πολλά πράγματα μπορείς να σημαίνει. Οι πατέρες δίνουν διάφορες ερμηνείε. αυτό. Δύο ερμηνείε μπορούσαν να είναι αυτές. Δεν το πει, θα ζήσει. Θα το έχω τα Κοιτάξτε, ο άλλο ανάλογα τι είναι, Αν πιστεύετε ότι δεν θα καταλάβει αυτόν τον λόγο, δεν τον πείτε. Θα το ζήσετε μέσα σα. Γι' αυτό χρειάζεται διάκριση κάθε περίπτωση. Αυτό που μου λέτε είναι, εσεί πιστεύετε, αυτό δεν πιστεύει. Έχουμε η κάθε περίπτωση τελείως διαφορετική. Ποιος είναι αυτός που δεν πιστεύει. Πραγματικά δεν πιστεύει. Τι δυσκολίες έχει. Είναι φίλος σας, συνεργάτη σας, είναι ο σύζυγός σας, είναι το παιδί σας. Ανάλογα φερόμαστε η κάθε περίπτωση. Τι χαρακτήρα έχετε εσείς. Άρα παίζει είναι τελείως διαφορετικά σε προσωπικό επίπεδο ποια τοποθέτηση θα κάνουμε. Δεν είναι μονόχλητα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Να τελειώσουμε γιατί και κόρνες θα πίσω Κριτήριο πρέπει. Άλλα, δεν πρέπει αυτό που, λέγαμε, που άλλα... Κριτήριο δόχι, ο κύριος μας την αγάπη. Ένας που έχει αγάπη θα κατακρίνει. Ένας που έχει αγάπη δεν θα, έχει αυτομεμψία Είναι η τελειωτέρα των αρετών. Για να φτάσει σε αυτό τους καλεπότη άλλα πράγματα. Έτσι. Θα το πούμε όμω και άλλη φορά. Αύριο το βράδυ έχουμε αγρυπνία. Όχι για τον Άγιο Βαλετίνο, μην παρεξηγηθούν. Διευχών Αγίου Αγίων Πατέρων, Υμών Κύριε Σου Χριστέ, Θεός Υμών, Ελέη και Σώσον ημάς.